Γνώριζε ότι υπάρχει απεργία αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει ο καθένας ποια σωματεία έχουν πάρει απόφαση έτσι. Ε, εγώ πιστεύω δηλαδή είναι απίστευτη ε, η ευθύνη της εταιρεία απίστευτη με την έννοια ότι να το χτυπήσει. Και γι' αυτό και πήρανε τηλέφωνο τους ε, όσους ενδιαφέρονταν για να ταξιδέψουν σήμερα. <Τι> Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έθνη να ταξιδέψουν, βλέπουν ότι δεν θα φύγει το καράβι, έτσι δεν συνέβη, είχατε κλείσει. ακριβώς είχαμε κλείσει, η εταιρεία δεν παίρνει καμία ευθύνη, μας είπαν ότι θα γίνει κανονικά το δρομολόγιο και είμαστε εδώ και περιμένουμε. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και κάνουν την απεργία τους, εννοείται και μπράβο του. είμαστε εδώ πόση ώρα και περιμένουμε. Ά. Ά. Δεν είχατε ενημερωθεί, τι είχε γίνει τώρα Είχα... Όχι, δεν είχαμε ενημερωθεί, ε, είχαμε πάρει τηλέφωνο γιατί μάθαμε ότι προκηρύχθηκε απεργία στις 16 αλλά οι πλοιοκτήτριες μας λέγανε ότι τα πλοία θα ταξιδέψουν κανονικά. Δεν ξέρουνε, οι αφοπλιστές δεν ξέρουν ότι υπάρχει απεργία. Τώρα... Τα σωματεία εδώ έχουν οι εργαζόμενοι έχουν απόλυτο τίγιο. <σομίως> το κακός καμός με τα ωράρια και με τα λοιπά. <σομίως> και είναι απίστευτη αυτή η ταλαιπωρία την οποία προκαλούν οι εταιρείε. <σομίως> Εσεί επικοινωνήσετε χθε με την εταιρεία. Χθε, ναι. Και τι σα έλεγε η εταιρεία, Λάπερ. Ότι θα γίνει το δρομολόγιο. Ότι θα Όπως γίνει. Τέσσερι στου τέσσερι έχουμε την ίδια απάντηση. Τέσσερι στους τέσσερι την ίδια απάντηση. Εικόνε από το πρωί. Από το λιμάνι του Πειραιά. Όπω ξέρουμε όλοι, τα μέσα ενημέρωση, οι εργοδοσίε, κατά τόπου, κατά καιρού, θεωρούν παροχημένε τι απεργίε. Παροχημένο και ξεπερασμένο το να διαδηλώνει. όλα αυτά λίγο μονολυθικά. Ανήκουν στον προηγούμενο αιώνα και και. και Γι' αυτά λοιπόν, για αυτέ τι παροχημένε απεργίε, κάνουν τα πάντα για να μην γίνουν. Ούτε καν να τι συζητάμε. Για τη συγκεκριμένη απεργία στο λιμάνι, κατέφυγαν και στα δικαστήρια προχτέ οι εφοπλιστέ, βγήκε παράνομη, καταχρηστική και έγινε σήμερα η απεργία με εκπληκτική μαζικότητα. Όμω οι εταιρείε χτε δεν ειδοποίησαν τον κόσμο, ενώ ήξεραν τι θα γίνει ακριβώ και κατέβηκε ο κόσμο κάτω και πήγαν και τα κανάλια πρωί-πρωί από τι 7.00 οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Να καταγράψουν την οργή του κόσμου. Δεν έπεσαν σε καμία οργή. Έπεσαν σε αποφασισμένου ανθρώπου, αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν και χάσαν το ταξίδι του. Δεν είχαν οργή για του εργαζόμενου, δεν είχαν οργή για την απεργία. Το ακριβώ αντίθετο, κουβά για τα κανάλια και στράφηκαν κατά των εταιριών και κατά τη εταιρεία που, ενώ έξερε τι θα γίνει, του ταλεπόρισε, του χρησιμοποίησε, του έβαλε εκεί να παίξουν σε ένα στιμμένο παιχνίδι κατά των εργαζομένων και γύρισε όλο αυτό, boomerang. θα ακού, Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα όπως ακριβώς τα κατέγραφαν και θα ακούσουμε και την άλλη πλευρά γιατί δεν ήταν μόνο αυτοί που στράφηκαν κατά των εταιριών ήταν και αυτοί που ήταν υπέρ των εργαζομένων και υπέρ της απεργίας Εσείς δεν το ξέρατε ότι έχει απεργία σήμερα Το ξέραμε ναι, αλλά... το ξέραμε αλλά την προηγούμενη που είδαμε που κάναν απεργία και τη σταματήσανε ε, είπαμε ότι μπορεί να ακυρωθεί όμως καλά κάνουνε, καλά κάνουνε φαίνεται οι άλλοι δεν ήτανε τόσο μάγκες αυτοί είναι μάγκες και κάνουν απεργία με αυτές τις συνθήκες και εδώ θα καθίσω επίτηδε δεν θα πάω ούτε σε Αντορίνη, ούτε πουθενά και θα καθίσω δίπλα τους μαζί τους Αβάντι Πόπολο Αλλά Ριστόρσα Πανδιέρα Ρόσα Πανδιέρα Ρόσα Αβάντι Πόπολο Αλλά Για πάμε πολεδίαι, άλλο. Θέλω πήρε η εταιρεία και μα είπε ότι σήμερα θα γίνει κανονικά. Αά. Όμω εδώ οι εργαζόμενοι έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί και εμεί εργαζόμενοι είμαστε, άνεργοι είμαστε. Καλημέρα. Οκ, τι να κάνουμε. Σήμερα το δεν τα έχουμε με του απεργούς Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, να είστε καλά. Γιατί εργαζόμενοι είμαστε όλοι. Βέβαια, σα ευχαριστώ <εσφίλυα> κύριο. Και το νομοσχέδιο είναι σφαγείο. Το νομοσχέδιο είναι σφαγείο. Μας μειώνουν τα πάντα, τους μισθούς, θα δουλεύουμε σαν ήλωτες δηλαδή. Καλά κάνουνε και απεργούνε και εγώ εδώ θα καθίσω επίπτυδες. Να μείνω μαζί τους. Κουβάς, κουβάς, αλλιώς το είχαν αισθήσει, αλλιώς το είχαν φανταστεί αλλά έβγαινε ο ένας μετά τον άλλον οι άνθρωποι που ήταν στο λιμάνι και που χάσανε το ταξίδι και που ταλαιπωρήθηκαν από την εταιρεία και είχαν την ψυχρεμία και έτσι πρέπει και μπράβο να ξεχωρίσουν ποιος εφταίει, ποιος τους χρησιμοποίησε και ποιο είναι μαζί τους και με ποιον είναι γιατί είναι σφαγείο το νομοσχέδιο, είναι διάχυτο πια παντού στην Ελλάδα Και έχουν τα ίδια συμφέροντα. Είναι άνεργοι, είναι χωρίς δουλειά, είναι χωρίς πληρωμές. Είναι αυτά που είπαν οι άνθρωποι. Μια χαρά πρωί πρωί στο λιμάνι. Κάπως καλά ξεκίνησε σήμερα, μέρα απεργίας. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 2 θα είμαστε γιατί η Εσία έχει κηρύξει στάση εργασίας αλλά είναι από τις 2 στις 6. 6. Μέχρι στις 6 το απόγευμα δεν μας πιάνει εμάς. Οπότε εμείς είμαστε λίγο πριν την στάση άκρος απεργιακή Έκπομπη και βγαίνει ο Σφαγέας γιατί η κυρία είπε ότι είναι το νομοσχέδιο Σφαγείο του Χατζηδάκη και βγαίνει ο Σφαγέας στα στη Βουλή και ζητούσε στοργή η ψυχούλα μου ο Κωστής Χατζιδάκης, γιατί τον κατηγορούμε λέει όλοι Η Οι επιθέσεις που δέχουμε είναι προσωπικές είναι δολοφονία χαρακτήρος <ΛΣ2> και βγάζεται μόνο μια εμπάθεια και ένα μίσο. και ένα μίσος. Αδιαφορώντα για αυτά που λέτε ότι εξυπηρετεί τον ένα τον άλλο, κάνει βρώμικε δουλειέ, οποιοδήποτε κτλ., ότι ο άνθρωπο, όποιο άνθρωπος κατηγορείται, έχει μια οικογένεια, <Κι> έχει μια διαδρομή, έχει μια παρουσία στην πολιτική. Δεν είμαι καινούριο. <Κι> Έχω κρυθεί κατ' από τους Έλληνε πολίτε, αλλά. Πρέπει να σας πω ότι από το 2007 που κατεβαίνω εκλέγουμε σταθερά στις πρώτες θέσεις και στις τελευταίες εκλογές, το ξέρετε, εξελέγειν παίρνοντας την πρώτη θέση στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών όπου εκλέγουμε. Μπράβο! Ψυχούλα μου με π σίγμα όπως γράφουν και στα social media. Να σταθούμε λίγο σε αυτά. Μία-μία τις έννοιες και τις λέξει που λέει ο κύριος Λέει ότι δέχεται επιθέσεις. Δεν είναι επίθεση κατά το 8 οχταώρο αυτό που κάνει αυτός, που το καταργεί χωρίς ντροπή, χωρίς καμία απολύτως ντροπή, αυτό που έχει κερδιθεί με αίμα εδώ και περίπου δύο αιώνες. Δεν είναι επίθεση κατά των υπεροριών αυτό που κάνει αυτός. Μέχρι τώρα τις πληρώνονταν από εδώ και πέρα με τη διευθέτηση, όπως λέει, θα παίρνουν ρεπό. Τίποτα δηλαδή, κενό, του Αγίου, όποτε συμφωνήσει εργαζόμενος με εργοδότη. Δεν είναι αυτό επίθεση στο μισθό. Δεν μειώνεται μισθό έτσι, γιατί μέχρι τώρα έστω τι υπερορίε τι πληρώνονταν. Τώρα δεν θα παίρνει τίποτα. Το διάλειμμα το που οι ξεφτυλισμένοι δεν το υπολογίζουν στο χρόνο εργασία δεν είναι επίθεση αυτό. Ε, οι συνδικαλιστέ που θα είναι έξω από έναν χώρο που απεργεί και όλο αυτό το νομοσχέδιο το ορίζει ω ψυχολογική πίεση κατά των υπολείπων, των απεργοσπαστών δηλαδή, δεν είναι επίθεση κατά του δικαιώματο τη απεργία. Επειδή ο κ. Χατζηδάκη λέει ότι δέχεται επιθέσει. Είπε μετά για δολοφονία χαρακτήρα. Α δολοφονηθεί ο χαρακτήρα του. Έχει δολοφονήσει περισσότερο ο Χατζηδάκη. Δεν κάνει δολοφονία χαρακτήρα όποιο απεργεί. Ο Χατζηδάκη και το κόμμα του και όλοι αυτοί που βγαίνουν με την ίδια αντίληψη. Δεν δολοφονεί χαρακτήρα ο Χατζηδάκη όταν στρέφεται κατά όποιου συνδικαλίζεται τσουβαλιάζοντά τον σε ένα σωρό τεμπέλιδων ή αργόσχολων όπω του λέει. Δεν δολοφονεί το χαρακτήρα όποιου εργαζόμενου διεκδικεί απεργή, κάνει πορεία, θέλει τα αυτονόητα δικαιώματα. Μιλάει μετά ο κύριο Χατζηδάκη και λέει μπάθεια και μίσος, ότι έχουν οι άλλοι κατά του ιδίου εμπάθεια και μίσος. Ποιο μιλάει, Ποιοι μιλάνε. Μισούνε τον εργάτη, το βιοπαλαιστή, το μεροκαματιάρι, μισούνε τον λαϊκό άνθρωπο, τι ανάγκε του και τι επιθυμίε του. Το ωραίο είναι ότι ο κύριο Χατζηδάκη λέει ότι έχει οικογένεια. Α μάθει λοιπόν η οικογένεια του κυρίου Χατζηδάκη ότι ο άντρα του, ο πατέρα του, ο υπουργό Χατζηδάκη φέρνει ένα νόμο που καταστρέφει τι άλλε οικογένειε. Εξοντώνει τι ζωέ των υπολείπων μάνα. Τη άλλη οικογένεια που δεν θα βλέπει το παιδί τη με αυτά τα ωράρια που θέλει να κάνει και με την κυριακάτικη εργασία. Διαλύει τον πατέρα με τα παραπάνω δύο ώρα στη δουλειά. Ο οικογενειάρχη Χατζηδάκη δολοφονεί όχι μόνο του χαρακτήρε αλλά και τι ζωέ των εργαζομένων. Α το μάθει αυτό η οικογένειά του, καλό είναι να το ξέρει. Α μάθει η οικογένεια, Χατζηδάκη, ότι αυτό κάνει τη βρώμικη δουλειά. Βρωμοδουλειά κάνει. Αυτό έτσι λέγεται, αυτό το λένε όλοι και η σημερινή στο λιμάνι. Και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στην πορεία σήμερα και όλοι οι εργαζόμενοι τη χώρα ανεξαρτήτως του τι ψηφίζουν, γιατί έχουν καταλάβει ακριβώ ποια βρωμοδουλειά κάνει. Α το μάθει λοιπόν και η οικογένεια ότι φέρνει, να μάθει επίση η οικογένεια, ένα νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που εξυπηρετεί λίγου, ότι γίνεται δουλάκι εργοδοτών, ότι ξεσκίζει δικαιώματα εκατομμυρίων ανθρώπων του μόχτου. Α μάθει λοιπόν η οικογένεια όλα αυτά, αν δεν τα, μάθει, τα και τα έχει πάρει πολύ καλά χαμπάρι, και να δει και τα χέρια του υπουργού το, του μέλου τη οικογένεια είναι βρώμικα. Επειδή ακριβώ κάνει αυτή τη βρωμοδουλειά. Λέει μετά ο κ. Χατζηδάκη δεν είναι καινούριο. Όντω δεν είναι. Είναι παλιό στα ξεπουλήματα. Έχει ξεπουλήσει τα ασημικά τη χώρα. Την Ολυμπιακή, τη ΔΕΗ, τον ΩΣΕ. Τώρα τα βασικά δικαιώματα για τα οποία έχει χυθεί αίμα για να υπάρχουν δεκαετίε τώρα. Λέει ο Χατζηδάκη στο τέλο. Έχω κρυθεί, λέει, κατ' επανάληψη και εκλέγεται από τα 29 του σε θέσει διάφορε. Το ξέρουμε. Εκλεγόταν από τα 29 και δεν έχει δουλέψει ποτέ. Τον εκλέγανε άνθρωποι του μόχθου, της δουλειά για να τους κατεδαφίσει σήμερα. Επικαλείται έχει εχέγγια σοβαρότητας, αξιοσύνης και ικανότητας στι εκλογικέ του επιτυχίε, όταν κάθε άλλος άνθρωπος επικαλείται τον αγώνα, τον μόχθο για το καθημερινό, για το γραφείο, για το εργοστάσιο, στο σούπερ μάρκετ, στο καρνάγιο, στο μουράγιο, οπουδήποτε, στο λιμάνι, ο ένα. Καμαρώνει γιατί εκλέχθηκε, οι υπόλοιποι γιατί πάλεψαν. Άλλοι κόσμοι, άλλε αντιλήψει, άλλε νοοτροπίε, άλλοι χαρακτήρε. Μην κλαίγεται λοιπόν ο Υπουργό που έχει ξεσηκωθεί ένα τεράστιο κύμα κατακραυγή κατά και του ίδιου, λογικό-λογικότατο, έτσι είναι αυτά. Κάθε τέτοιο πολιτικό πέφτει στη χλέβη των πολιτών με τα εγκλήματα που διαπράττει. Περνάει ο ίδιο στην ιστορία ω δολοφόνο δικαιωμάτων, ζωών, αξιών. Λερώνει το όνομά του, την τιμή του και την υπόληψή του. Θέτει αυτόν εντό κάδου ιστορία. Μην μίξω λοιπόν. Ο λαό του δίνει αυτό ακριβώ που του αξίζει. Ο Χατζηδάκη λοιπόν, μετά τα κλάματα και το ρόλο Μάρθα Βούρτσι που έπαιξε χθε, Μάρθα Βούρτσι που έπαιξε χθε στην Βουλή, σήμερα το πρωί βγήκε στο Σκάι και μίλησε για την Ολυμπιακή. Τη θυμόσαστε. Δεν θα σχολιάσω τώρα γιατί θα χάσουμε πολλή ώρα. Μίλησα και χθε στη Βουλή για όλα αυτά που. για την βρώμικη δουλειά και τι προσωπικέ επιθέσει και όλα αυτά. Εντάξει. Ε, όποιος έχει λάσπη πετάει λάσπη Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή άκουσα την εξειδίκευση αυτών των επιθέσεων Και αφορά για μένα ας πούμε την Ολυμπιακή Είμαι περήφανος που χάρη και στη δική μου παρέμβαση δεν πληρώνουμε ένα εκατομμύριο την ημέρα Φέτος πάντως στην Ολυμπιακή και στο διάδοχό της ε, δώσαμε 120 εκατομμύρια από τις καταθέσεις, από τις φορολογίες μας όλων Επειδή η αεροπορική εταιρεία, διάδοχος τη Ολυμπιακή, είχε κάποια θεματάκια και την πληρώσαμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Πριν λίγο καιρό, με την ίδια λογική, πριν κάποια χρόνια, δώσαμε άπειρα κάτι δισεκατομμύρια από τι φορολογίε όλων μα, από την υστέρηση όλων μα, από τα πακέτα που ήρθαν σε όλου μα, για τι τράπεζε. Αυτή είναι η αντίληψη, αυτό είναι το, η λογική, και αυτό κάνει περήφανο τον Κωστή Χατζηδάκη. Χθε λοιπόν μίλησε στη Βουλή. Ο θανάη Παφίλη. Ο θανάη Παφίλης το έχει με το λόγο. Νομίζω ότι η χθεσινή ήταν ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει. Ήταν και το νομοσχέδιο Αβανταδόρικο. Αλλά είπε αυτά που λένε όλοι και αυτά που λέμε όλοι. Τα πακετάρισε με το γνωστό ιδιαίτερο τρόπο. Και κάποια στιγμή χρησιμοποίησε και μια ευχή. Ευχή, μακάρι να υλοποιηθεί. Προ όλου αυτού. Θα την ακούσουμε τώρα. προς όλους αυτού που βάφουν τα χέρια του μέμα. Προσωπικό ασφάλεια. <laughs> δηλαδή, ξέρετε τι μα είπαν. Ότι αν ισχύσει ο νόμος θα είναι περισσότεροι στη βάρδια πόσοι είναι κάθε μέρα. Και αυτό είναι γεγονό. Θέλετε δηλαδή να γίνεται απεργία χωρί απεργία. Μήπω θέλετε και περιβραχιόνιο, άκουστε, εδώ δεν είναι η Ιαπωνία. Εδώ είναι η Ελλάδα. Και κουβαλάει αίμα πολύ για να υπάρχουν κατακτήσει. Νομίζετε ότι θα κάνετε του εργαζόμενου ρομπότ χωρί θέληση. Κάνετε, λες, είστε μακριά ανοιχτομένοι. Γι' αυτό έχει και αυτό, έχει και άλλα. Άμα λέει πα έξω και μιλήσει με την Τουντούκα, ή άμα μοιράσει τι προκηρύξει, ή άμα πει συνάδελφοι, μη συμμετέχετε, γιατί έχουμε αυτά τα προβλήματα και ενωμένοι θα κερδίσουμε κλπ. Μία μήνυση, ψυχολογική βία. Δεν πάτε στο διάλογο Ψυχολογική βία. και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό έχει μια σειρά μέτρων. Ο βασικός κορμός πηγαίνει πίσω στο 1920. Δεν πάτε στο διάλογο. Έχει μείνει αυτή η ατάκα, όπως καταλαβαίνετε, μετά τα πάρτα μοριάρρωστη και τα υπόλοιπα πριν καιρό, έχει μείνει αυτό, διότι... Του βγήκε, ήταν εκτό κειμένου. Φάνηκε, έλεγε εκείνη την ώρα που αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο: ότι αν υπάρχει απεργία σε έναν χώρο δουλειά από δημοσιογραφικό χώρο, από τράπεζα, από σούπερ μάρκετ, από εργοστάσιο και πάνω απ' έξω, όπω έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με την αστική δημοκρατία, έτσι λένε και το υπερασπίζονται και όλοι στα λόγια και στα παράθυρα. Να πούνε κάποιοι άνθρωποι με την Τουντούκα να έρθει ένα και να πει κάτι. Όλο αυτό μπορεί να είναι ψυχολογική πίεση κατά του ψυχολογική πίεση κατά των απεργοσπαστών που μπαίνουν μέσα αυτά τα τομάρια και θα οριστεί αυτό ψυχολογική πίεση ε, εκεί του βγήκε δεν πάτε στο διάλογο και το είπε τόσο ωραία και το έχουμε πάρει εμείς εδώ και μας εκφράζει απολύτως το υπογράφουμε εδώ είχαμε ένα μοντάζ του Χατζηδάκη που λέει πάμε στο 1920 κάπου εκεί κινήθηκε και ο Παφίλης γυρίζετε στο 1900 να μην ξεχνάτε ότι το 1900 έφερε το 1917 Εμεί δεν φοβόμαστε εσείς τρέμετε. Και ο φόβο σα θα γίνει εφιάλτη. E e Τα λέω απευθυνόμενο βασικά στου εργαζόμενου που μα βλέπουν για να καταλάβουν όλοι ότι εμεί έχουμε πάρει τι μπουντόζε και του οδ, οδοστρωτήρε και θέλουμε να ισοπεδώσουμε. την αγορά εργασίας και ειδικά τους εργαζομένους. Δεν πάτε σε διάλογο; Να πάνε, όχι να πάνε, δεν υπάρχει αντίρρηση. Εκεί ακριβώς, είναι ωραίος προορισμός να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Χατζητάκη σήμερα το πρωί στο Skype, τον ρωτάνε. Ε, σας κατηγόρησε η αντιπολίτευση Και ο κύριος Τσίπρας ότι είναι το άνθρωπος που κάνει τη βρώμικη δουλειά ε, Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω Είναι ότι επειδή άκουσα την εξειδίκευση Αυτών των επιθέσεων Είμαι περήφανος για την βρώμικη δουλειά Καταπληκτικό <Το> Είμαι περήφανο Για την βρώμικη δουλειά Δεν πάτε στο διάλογο. Ρωτάει ο Παφίλη, δεν το λέει με σιγουριά. Λέω εγώ, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Στο τέλο δεν είναι απολύτω σίγουρο, είναι σαν πρόταση. Έχετε πολλέ προτάσει. Δεν υλοποιείται και αυτή την πρόταση. Χαλάρα. Είναι αλλιώ. Σαν πέφτει χαλάρο. Κάποια στιγμή ο Θανέα Παφίλης στάθηκε και σε αυτό το. Τα κλικ. Γιατί όλα παρουσιάζονται ω εξυγχρονισμό, ω κάτι πολύ μοντέρνο και όποιοι αντιτάσσονται σε αυτά θεωρούνται παροχημένοι. Έρχεται τώρα ηλεκτρονική κάρτα εργασία. Και όταν πρόκειται να κάνουν κάτι οι εργαζόμενοι, θα ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Τώρα, πώ θα γίνεται αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Σε αυτέ τι λεπτομέρειε μπήκε ο Θανό Παφίλη. Όμω, λέτε, πα και μαζευτούν. Άρα, τι θα κάνουμε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μα τι λέτε τώρα, Τι νομίζετε ότι βλέπει το δάχτυλό μα. Θα κάθεται ο άλλο να ψηφίζει για την απεργία και για τη διοίκηση του σωματείου από την Αθήνα, από το, από το χωριό μου, από οπουδήποτε αλλού, με το κλικ. Και πού ξέρουμε αν θα είναι ο αν θα ψηφίσει το γραφείο του εργοδότη. Και πού ξέρουμε αν θα ψηφίσει από το γραφείο του διευθυντή. Το ξέρει κανένας αυτό. Όχι. Όμω δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι βασικό. Και επισημαίνεται ακόμα και από την Επιστημονική Επιτροπή. Ποιο είναι το ουσιαστικό. Θέλετε. Θέλετε να απομονώσετε τους εργαζόμενους από τη δημοκρατία που την ψέλνετε και την κλείνετε σε όλες τι πτώσεις να μαζευτεί στη συνέλευση, να πουν απόψεις, να συγκρουστούν απόψεις, να γίνει συμβιβασμός, να καταλήξουν όλοι μαζί. Αυτό σημαίνει άνθρωπος, συλλογικότητα, κοινωνία. Εσείς δεν θέλετε, θέλετε τον καθέναν απομονωμένο για να μπορεί να τον τρώει ο υλίκος πιο εύκολα. Γιατί όταν είναι πολύ δεν μπορεί. συνάδελφοι, η κυβέρνηση υιοθετεί το τρισκατάρατο σύστημα της διευθέτησης το απαράδεκτο σύστημα το, το σύστημα της κλαβιάς δεν πάτε στο διάλογο αμαρτία είναι από μία πλευρά έρχεται και κολλάει ωραία λοιπόν αυτά τα, τα πολύ σοβαρά γιατί πέρα από τις διακήρυξεις Και τα παράθυρα που βγαίνει ο Υπουργό, οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, οι δημοσιογράφοι και λένε τι, γιατί είστε κατά τη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε προχωρήσει, όλοι έχουμε ένα κινητό στο χέρι, ναι, όλοι έχουμε έναν υπολογιστή και μπορεί να γίνει ψηφοφορία από εκεί για να ψηφίζουν οι περισσότεροι, λε και νοιάζονται για να συμμετέχουν στι διαδικασίε. Όμω όλο αυτό για τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για τη ζήμωση των ιδεών, για το δέσμο με το χώρο δουλειά, πηγαίνει στη δουλειά σου σε ένα χώρο μαζεύονται όλοι εργαζόμενοι, πολύ διαφορετικό, είναι εντελώ διαφορετικό. Από το να είσαι κάπου, οπουδήποτε, από το σπίτι, το χωριό ή στο γραφείο του διευθυντή και να πατάς ένα κουμπί. Σε αποστεώνει, σε στεγνώνει άνθρωπο, άνθρωπος, ύπαρξη σε κάνει και σένα, ένα αόρατο κάτι, ένα κλικ, ένα νούμερο που δεν ξέρεις γιατί και πώς έχεις ψηφίσει, δεν έχεις μάθει τις απόψεις που υπάρχουν γύρω από Ένα βασικό θέμα που αφορά το 8ορό σου, το 10ορό σου, τη δουλειά σου, τη ζωή σου δηλαδή. Και πάνε όλα αυτά να τα περάσουν ω κάτι πολύ προχωρημένο και πολύ μοντέρνο. Οι ονεδίτε, οι δαπίτε, οι γραβατωμένοι και θα μιλήσουν για ε, κορυφαία θέματα δουλειά και ψυχισμού και αισθητικής και ζωής στο κάτω-κάτω. Σήμερα είχε συγκέντρωση και έχει συγκέντρωση. Έγινε το πρωί. πάλι μαζική, παρά το ότι δεν ήταν η ΓΕΣΕ και το μποϊκοτάρανε και το περιόρισαν σε κάποιες τάσει εργασία, εργασίας, παρά δεν ήταν ο, ο κόσμος που ήταν και την προηγούμενη φορά, δημοσιογράφοι δουλεύουμε και τα, λοιπά και τα λοιπά και άλλοι φορείς, αλλά γίνεται και το απόγευμα συγκέντρωση. Μια ηχητική γεύση λοιπόν, η του τι έγινε πριν μια, μια μισή ώρα στο, στην πλατεία συντάγματο. Και σήμερα τι μάχη και το πρωί και πόδια μα, Εδώ, στο Σύνταγμα, σε όλη τη χώρα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις Απέτουμε να περάσει το εργατικό τερατούγημα Τέρμα πια στη σύγχρονη στραβιά Και σήμερα η συμμετοχή των εργαζομένων από όλους τους κλάδους Σε όλη τη χώρα μας γεννίζει δύναμη, κουράγιο για να συνεχίσουμε. Όλοι και όλες σήμερα, τότε το απόγευμα στην πλατεία συνταίγματος, συνεχίζουμε, τους δίνουμε μήνυμα στη μεγάλη Εργοδοσία και στην κυβέρνηση, ότι εμείς δεν τα παρατάμε πίσω, δεν κάνουμε. κάνουν θα μας βρίσκουν Μακράν ο πιο εσχρός νόμος που έχει έρθει ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια για να μην βάλουμε το ποτέ τα τελευταία χρόνια η επικυβερνήσεω νέας δημοκρατίας μπαίνει κατευθείαν στα σπίτια των ανθρώπων αυτό είναι το θέμα, μπορεί να ρυθμίζετε το τι γίνεται στη δουλειά Αλλά αυτό έχει επενέργεια αντανάκλαση στο τι γίνεται στα σπίτια, στα νεύρα των ανθρώπων, στη διάθεση των ανθρώπων, στην κούραση των ανθρώπων, στο πώ μεγαλώνουν τα παιδιά, στο πώ είναι η σχέση του ζευγαριού. Αυτό ακριβώ ρυθμίζει, επηρεάζει, εξοντώνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πέντε ώρα λοιπόν το απόγευμα, συνέχεια στην πλατεία Συντάγματο. Τι θα βγει, αναρωτιέστε, θα βγουν πάρα πολλά. Καταρχήν η διάθεση του καθενό να είναι εκεί, να μην θεωρηθεί πρόβατο ότι έχει άποψη, ότι αντιδρά. Με το σωστό τρόπο, από τη σωστή πλευρά, και όσο περισσότερο είναι σήμερα εκεί, τόσο θα μείνει στα χαρτιά αυτό το έκτρωμα, το τέρα που φέρνει ο Χατζηδάκη. Και για να του χαλάσουμε και τη σούπα και τα μούτρα. Να μην βλέπουν, ότι δεν, να, να ξέρουν ότι σε αυτόν τον τόπο αντιδρούν πάρα πολύ και θα αντιδρούν σε θέματα του πυρήνα τη σκέψης του και δεν πρόκειται ποτέ να μασίσει αυτός αυτό ο λαό. Δύο, τρει, πέντε, και ο ένα να μείνει στο τέλο πάντα θα βγαίνει και θα του. Δείχνει και θα του ξεμπροστιάζει όπω γίνεται σήμερα, όπω έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, όπω γίνεται κάθε μέρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έρχονται οι χριστιανοί και ε, βάζουν και εργάσιμοι την Κυριακή. Κυριακή, αργία τέλο. Ωραία, εσεί κάνετε του χριστιανού. Εσεί κάνετε μεγάλου σταυρού. Εσεί βγαίνετε στην τηλεόραση με πέντε εικόνε όππειρο. Πάτε και κάνετε τέτοιο και φαίνεται και την τηλεόραση. Τι είναι η Κυριακή, Αργία δεν είναι. Και με τον χριστιανισμό. Τώρα. Μα έτσι πρέπει. Οι εικόνε παίζουν σε όλα τα παράθυρα βουλευτών και υπουργών τη Νέα Δημοκρατία. Έχει εικόνε από πίσω ότι στέλνουν, πάνε στι εκκλησίε, του έχουμε δει με κεριά να ψέλνουν, κοροϊδεύουν την κοινωνία, το Θεό, οτιδήποτε, όπω κάνουν με όλα. Και βάζουν και την Κυριακή να δουλεύει. Αυτή είναι. Οι καλοί χριστιανοί είναι αυτοί ακριβώ. Έκτη εικόνα να μπει από πίσω. Έκτη εικόνα και 7η εικόνα. Γιατί να μην υπάρχει και. Αυτό ο Χατζηδάκης, τώρα σε μια κρίση ειλικρίνειας. Εμείς λοιπόν οι ανάλγητοι τι κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε απέναντι τους εργαζομένους. Διότι μας αρκούν οι βιομήχανοι για να εκλεγόμαστε. Δεν πάτε στο διάλογο. λόγο. Ελληνοφρένεια, εδώ, 211 10 8880, τηλέφωνο επικοινωνία τη Μητε Κύρκο ρυθμίσει των Ήχων. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε πρώτο μέρου λαού, μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Φιλαράκι μου γαλό, κάτσε να χαμηλώσω του κουνούμαλου. Κάτσε να χαμηλώσω του κουνούμαλου γάμου, γα... τον Αντιχρηστό μου γιατί τα έχω πάρει στην κράνα, φίλε. Πού είσαι εσύ, Καλέ, κάθετο όσου έχω και εξοφλημένο. Όλου να θάψω ακόμα. Αλλά θέλω να πω ότι. Γιατί πήρα τηλέφωνο. Ε, ακούω από το πρωί έγκριτου δημοσιογράφου να πούμε και. Καταρχά είναι, είναι πλεονασμό καλύτες... αυτό. Οι δημοσιογράφοι είναι μόνο έγκριτοι. Ναι, πουλή μου. Ε, ακούω κάποιου από του πολλού έγκριτου δημοσιογράφου τέλο πάντων να αγωνιούν για την τύχη των παιδιών που θα δώσουν εξετάσει, ξέρω εγώ, και για αυτού που απεργούν και θα εμποδίσουν τι εξετάσει και όλε αυτέ τι παπαριέ. Να κάνω εγώ μια ερώτηση έψιλου για αφελού. Γιατί παραδείγματο χάρη καλή την το Υπουργείο δεν λέει ότι ξέρει κάτι η κυβέρνηση. Α ψηφίσουμε. Το νομοσχέδιο που τελειώσουν οι εξετάσει, και α το συζητήσουμε, να μπορεί και ο κόσμο να κάνει απεργία και το βάζει εκβιαστικά αυτή την περίοδο. Είμαι λίγο μαλλίκα. Πολύ μαλλίκα. Και τα σκέφτομαι όλα αυτά, αρε φίλε. Δεν το συζητήσουμε αυτό, μαλλίκα έτσι κι αλλιώ. Και να μην τα σκεφτώσουν. Το ξέρω, Μπουτσούλα μου, να πω κάτι άλλο. Ειλικρινά, α πούμε, εμεί οι 60s, ειλικρινά για το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μα, αδερφέ, γιατί μα πιάσανε κορόιτο και δεν παίρναμε χαμπάρι τι ετοιμάζανε. Ειλικρινά, α πούμε, έχω απογοητευτεί, δεν ξέρω αυτή η γενιά τι μπορεί να κάνει πλέον έτσι. Πώ την έχουν εγκλωβίσει με μισθού των 300, 400 και 500 ευρώ και πώς θα βγει να διεκδικήσει με όλους αυτούς τους εκβιασμούς που βγαίνουν από πίσω ρε φιλέ. Ο Μακαρίτης ο Χάρη κλίνη είχε πει ότι Ελλάδα είναι λέει η μοναδική χώρα στην Αφρική με λευκό... Κατοίκου. Τελικά, τα παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα στον κόσμο με δευτε κατσύπου. Το λέω αυτό γιατί 80 χρόνια τώρα στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο τρει οικογένειε. Αυτό το θεωρώ μεγάλη προσβολή για μένα. Ανά τα ζώα που έλεγε και ο Λεβέντη, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε! Δεν ξέρω πότε θα ξυπνήσουν. Και μου λε, να σε ρωτήσω για κάτι πότε θα ξεκινήσετε σε καμία τηλεόραδη. Θα δούμε, τα συζητάμε τώρα. Αυτά. Θα Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το δούμε γι' αυτό. Γιατί και να ξεκινήσουμε δεν ξέρεις πότε θα τελειώσουμε Μπορεί να πούμε τη μια βδομάδα καλησπέρα Την άλλη καληνύχτα Σε καιρετώ φίλε από ζώλη Γεια Καλησπέρα. Παρακαλώ. Πήρα να, δώσω, να στείλω περαστικά σε δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους που είχαν κολλήσει κορονοϊό και ήταν στο νοσοκομείο και βγήκανε. Στήλε. Στην Εροφίλη και στον Νίκο. Τους, επειδή ακούνε την εκπομπή, γι' αυτό το στέλνω μέσω σε εσά. Περαστικά Ωραία. πολλά. Τώρα πήγανε, έχουν φτάσει. Έχουμε, εμείς δεν είμαστε τώρα σαν τα κουρίτσια του κόλλου. Αυτά μα πάει άμεσα. Ούτε <laughs> καθίστε ούτε τίποτα. <laughs> καθίστε όχι. Άμεσα, άμεσα. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ρε, Αποστόλιο Θήμιος ότι το άλμπουμ του Χατζηδάκη είναι το χαμόγελο της Τζοκόντας με S τελικό. Α το βλάχω, τι είπε της Τζοκόντα Ναι ναι και δύο φορές ρε εσύ το παρατηρήσει παρακαλώ Δεν είναι αυτό δεν είναι αυτό είναι ότι δεν τα παίρνει το παιδί ε. δεν τα παίρνει Α, δε, ε, Εσύ βοηθά πάντω. Λέει στι μία η ώρα φαντάσου ότι γίνει απιστημία <laughs> Λέει, ας πούμε, της Ελένης με Νεγάκης, κατάλαβες, έτσι α, την πάτησε. Α, κάνει και τέτοια, κάνει και τέτοια, ε. Έτσι την πάτησε με την Τζοκόντα, κατάλαβες. Κατάλαβα, μπορείτε άσοβη του πείσκεπα, τώρα μην τον μπερδέψουμε. Δηλαδή, πήγε να το διορθώσει, ας πούμε, για τούτου του το, το λέμε συνέχεια, ότι άμα είναι επώνυμο, α πούμε, δεν παίρνει σίγμα στο τέλος. Φαλά. Και σου λέει, είναι επώνυμο, οπότε ας το φτιάξουν, είναι η, η, η, η Γεωργία, η <laughs> Η Γιώργια Τζοκόντα και είπε να μπει τη Τζοκόντα. Μην μπει τη Τζοκόντα και το κράξουμε. Κατάλαβε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτό. Η γνωστή με τα σοκολατάκια δεν είναι άλλη. Αυτή που είναι στη φωτογραφία πάνω, Γιώργια. Αυτή. Που μια γελάνια <σχελίσαι> δεν γελάει και που δεν το καταλαβαίνει. Αυτή. Αυτή η περίεργη, hé. Ναι, ναι, ναι. Αυτή που έχει τα δικά τη. Αυτή που έχει είναι... τα δικά της που λέγαμε. Ναι, <σχελίσαι> αυτό. Λοιπόν, τα λέτε εξαιρετικά παιδιά, συνεχίστε. <σχελίσαι> Απευθυνόμενο βασικά στου εργαζόμενου που μα βλέπουν, για να καταλάβουν όλοι ότι εμεί έχουμε πάρει τι μπουλντόζε και, τις οδ, τις και του οδοστρωτήρε και θέλουμε να ισοπεδώσουμε την αγορά εργασία και ειδικά του εργαζομένου. Δεν πάτε σε διάλογο, Λόγο. Το έχουμε καταλάβει ποιε μπουλντόζε έχει πάρει, δεν ήταν για το ελληνικό, ήταν για του εργαζόμενου, να του ταλαπατήσουν. Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδο. Δημοσιογράφος Μάρτ. Η λύση του ξεματιάσματος προτείνει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση του Άστρα Ζένεκα και αναρωτιούνται αν πρέπει να κάνουν και τη δεύτερη. Ούτε εμεί ξέρουμε τι στο πουτσο γίνεται. Φέρετε να δήλωσε στέλεχο τη Επιτροπή συμπληρώνοντα: Για καλό και για κακό, ρίξτε ένα γερό ξεμάτιασμα με λάδι και καρβουνάκια για να δούμε αν θα πιάσει. Αν δεν πιάσει και αυτό, φτίστε τον κόρφο σα τρει φορέ. Λιβανίστε το σπίτι και αλλάξτε τα έπιπλα σύμφωνα με το Φέγγ Σουι, ή βράστε βατραχοπόδαρα στον ατμό. Δεν υπάρχει άλλη λύση, τα έχουμε δοκιμάσει όλα, είπε το στέλεχο τη Επιτροπή, κρατώντα μια εικόνα του Αγίου Χαραλάμπ. Την αναπνοή του θα κρατήσει για 10 λεπτά σήμερα στη Βουλή ο Κωστή Χατζηδάκη, προσπαθώντα έτσι να διαμαρτυρηθεί για του χαρακτηρισμού που το αποδίδονται όπω εργατοφωνιά, χατζιαβάτης, χατζιθάφτη, δουλάκι του Σεβ, αχυράνθρωπο, ξεπουλιτάρι του κερατά κτλ. Θα ανέβω στο βήμα τη Βουλή, θα λύσω τη γραβάτα μου και θα κρατήσω την αναπνοή μου φουσκώνοντα τα μάγουλά μου, είπε ο Υπουργό που έχει κατηγορηθεί «Τόσο βάναυσα και έχει τραυματιστεί η ψυχούλα του. Δεν ανέχομαι να με κατηγορούν άδικα», είπε ο Υπουργός πριν ξεσπάσει σε λυγμούς, στα ταυτόχρονα μια τυρόπιτα κουρού με τέσσερα τυριά». Την ικανοποίηση τη εξέφρασε η κυβέρνηση για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σούπερ μάρκετ, τα οποία πλέον θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 και μισή το βράδυ. Ήταν ένα όνειρο δεκαετιών που γίνεται επιτέλους πράξη, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος τονίζοντα χαρακτηριστικά. Τώρα πια, αν στις 10 παρα 10 το βράδυ σου λείψουν δύο αυγά, ένα αλεύρι, μια μπατονέτα βρε αδερφή, Έχεις τη δυνατότητα να τα βρεις στο ανοιχτό σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου. Με την απόφαση αυτή όλοι θα έχουμε μπατονέτες, αυγά και αλεύρι στο σπίτι μας ανα πάσα στιγμή. Εννοείται ότι όλες αυτές τις 15,5 ώρες θα δουλεύουν δύο βάρδιες εργαζομένων σε πρώτη φάση, γιατί σε δεύτερη το 15 ώρο θα βγαίνει με μία βάρδια και ο εργαζόμενος που θα δουλεύει θα λαμβάνει μισθό σε ρεπό και μπατονέτ Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρός να σκεφτούμε ότι η κίνηση στους δρόμους καμιά φορά γίνεται για καλό. Σαν σήμερα, 1945, 16 Ιουνίου, μέξω από τη Μεσούντα, με το ατομικό του περίστροφο, βάζει τέλος στη ζωή του Άρης Βελουχιώτης, βάζοντας ταυτόχρονα φωτιά στις καρδιές και τις ψυχές εκατομμυρίων ανθρώπων από εκεί και πέρα και φωτίζοντας και δείχνοντας το δρόμο. Και σήμερα ο δρόμος οδηγεί στην πλατεία συντάγματος. Ήταν 7 του Ιούνιου 1942, όταν πέρα από το σχολείο ακούστηκε ένα πρωτοερό τραγούδι. Μια ομάδα από αρματωμένου ξεπρόβαλε στην πλατεία. Είναι ο φόρο ο ένα, κοντό. Η τι είναι, αντάρτε δεν είχαν ακουστεί ξανά. Και τρέχουμε λοιπόν και ερχόμαστε εδώ στην πλατεία, που ήρθαν αυτοί εκεί στο Παγαζάκι εκείνο και καθίσαν ένα απέξω. Οπότε μα το διευκρίνησε ο ίδιο επικεφαλής, επικεφαλή, λέγω Μάρι Άρχισε λοιπόν, από συμμαζεύτηκαν οι και μίλησε έργα λεό. Πατριώτες, είμαστε ένα τμήμα ανταρτών του εθνικού, λαϊκού, απελευθερωτικού στρατού Ελλάς. Και σε κιλάδα, πέτα, πολέμα, Βγήκαμε στο Κλαρίν να πολεμήσουμε για τη δεξιά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αδέρφια, σφίξτε τις καρδιές σας Και στείλτε στις γραμμές στα καλύτερα παγικάρια σας. Εμείς δεν κάνουμε επιστρέψεις. Όσοι σε άλλους δεν ακολουθούν. Θα πεινάσουμε, θα ψευδιάσουμε, θα υποφέρουμε και πάντα θα πολεμάμε και θα νικήσουμε. Κατεβαίνοντας. είχαμε καρφουμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη Δεν θα γυρίσουμε πίσω δεν θα ανεβούμε την εφορια... ανηφοριά θα πέσουμε μέχρι τον έναν αλλά θα αφήσουμε συντρήματα πίσω τη γέφυρα Ο κόρκο ποταμός η καμπάνα του Σαμποτέρ να αρχίσουν την υπονόμηση για την ανατίναξη. Αυτό το ομολόγησε και ο Andy Mager, ότι αν δεν υπήρχε ο Άρης Βελουσιώτης τέτοια επιχείρηση δεν θα επιτύχει. Ήταν γεννημένος για Ένα πέρασμα του Άρη ξεσήκωνε και μεθαμένος του. Ξεσήκωνε. Σαν τον Άρη δεν γεννιούνται κάθε μέρα. Κατάφερε και έκανε ένα λαό να πιστέψει ότι μπορεί να πολεμήσει έναν στρατό που έχει κατακτήσει και εδώ την Ευρώπη ότι μπορεί αυτός ο λαός βγαίνοντας στο βουνό να τον πολεμήσει, να του κάνει ζημιά, Και στο τέλο θα τον αναγκάσει να καταλήψει, Τι χωστά αεροπλάνα Μόνο μόλμου πόλη πολλά και ψυχή σαν το. υπάρχουν αρχές κατοχής. Όπου περνάμε εμείς τις διαλύουμε. Από εδώ και πέρα κυρίαρχος είναι ο λαός. Όπου ελευθερώνεται και ένα κομμάτι ελληνικής γης, κυρίαρχος είναι ο λαός. Με καθ' οδήγηση του αρχηγού μας Βελουχιώτη, σε ψυχάει του φασισμού Αμέσως μετά την απελευθέρωση μίλησε ο Άρης Βελουχιώτης στο λαό της Λαμίας που όπως λένε οι παλιότεροι, τέτοια συγκέντρωση δεν ξαναέχει γίνει ποτέ στην πόλη της Λαμίας. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν η τα του λαού μας. αλλά ήταν των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας κλαβώσανε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτού που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα αφιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. τα πάντα, τους μισθούς, θα δουλεύουμε σαν ήλωτες δηλαδή, καλά κάνουν και απεργούν και εγώ εδώ θα καθίσω επίτηδες, να μείνω μαζί τους Απόσπασμα από τον Κουβά που έφαγαν τα κανάλια το πρωί, που πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένα κανονικά την αμηχανία μόνο να βλέπατε στους ρεπόρτερ προσπαθούσαν να κόψουν όσο γίνεται, να μην ακούσουν όλα αυτά αλλά γιδένε ότι από τον έναν πήγαιναν στον άλλον, κατά των εφοπλιστών κατά των εταιριών. που τους φωνάξαν εκεί, και υπέρ των απεργών. Δεν έχει ξαναγίνει πρώτη φορά. Ε, τώρα, προγραμματισμός. Ακολουθεί λαός. Αμέσως μετά ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων πριν τις 2 και από τις 2 στις 6, στάση εργασίας της Εσία, θα ακούτε τραγούδια. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Αρχικά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο για τη χθεσινή την εκπομπή σα. Η τοποθέτηση του Σίμνιου για την uh, Δήμητρα τη Λέσβου ήταν υπέροχη, το λιγότερο. Γενικότερα, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο για όλη την εκπομπή και αυτό που βγάζετε, την αισθητική, το χιούμορ, την κοινωνικοπολιτική σα θέση και στάση. Και με αφορμή uh, αυτό που είπε ο Σίμνιου uh, για το πόσο όμορφο είναι να προσπαθούμε να γνωρίζουμε του ανθρώπου, εγώ ήθελα να πω ότι θέλω πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Γιατί? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν βραδιά. Ε, γιατί βρίσκω πολύ ιδιαίτερον άνθρωπο. Ε, με έχει εντυπωσιάσει γενικό. Είμαι, είμαι, ισχύει. Ναι. Και εγώ με εντυπωσιάζω και με γοητεύω συνάμα. Ε, ω, ωστόσο δεν δίναμε, μάνα μου δεν δίναμε. Εντάξει, εντάξει. Εγώ έχω, έχω αποκλειστικότητα με το αν κοίτα, οπότε μόνο μέσω της εκπομπής εκείνης θα μπορούσα να κάνουμε γνωριμία. Αν είναι τα σάβατο Ε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ε, το σέβαμε. Εγώ ήθελα απλά να εξάσω το θαυμασμό μου. Να σου πω για το συριζέο που σέπανε χτε. Για <Τοί> μνημόνια, Του έβγαλε από τα μνημόνια. Δεν <Τοί> του <Τοί> που ζήσε, Άλλη χώρα Μα έβγαλε από τα μνημόνια. Α, γιατί μα έβαλε κιόλα. Και μέσα σε αυτή τη Αυτός που, που μα έβαλε, και... μα έβγαλε. Ήρωα. Όχι, μπράβο, το κιόλα. Το το όχι, Κρίμα για αυτή την τότε. Και γενικά για πολλού κόσμου που έχει αποθέσει δυστυχώ πάλι τι ελπίδε στο ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάμε τι αντιεργατικά πέρασε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι μπορεί να είχε μια ηθική η οποία να ήταν λίγο καλύτερη από το παρόν καθεστώ και επειδή μπορεί να στην καταστολή να μην ήταν τόσο εχμηροί και σε καταλήψει είχαν μπει και διώξει αναρχικών υπήρχαν επί ΣΥΡΙΖΑ και συλλήψει. Και μια χαρά στα δηλαδή... συμβολογραφία είχαν μπει, στου πληστηριασμού, μια χαρά είχαν στείλει του μπατσούλιδε. Ακριβώ και το χειρότερο καζεμέ που είχε κάνει ήταν το κατά πώ είχε αριστερά. Παρότι δεν είναι αριστερά και αυτό άρχισαν να εναποθέτει ο κόσμο τι ελπίδε του σε αυτό το χαμένο κατασκευασμα πολιτικό. Μετά το πλείσμα που θα υπάρχει επί θα είναι πολύ χειρότερο όσον αφορά την απογοήτευση του κόσμου προ την αριστερά από αυτό που ήταν με την κολοτούμπα επί του δημοψηφίσματο του μνημονίου. Ποιο βαράει πίσω, <συσχελίσαι> πού είσαι τώρα, χτυπάει <συσχελίσαι> κάποιο με το καλέμι. Ε, βέβαια, στη δουλειά μου είμαι. Οικοδομή. Λοιπόν, ναι, ναι, οικοδομή, εγώ κοιτάω, βέβαια. Οικοδόμο, στείλαι μου μια φωτογραφία ιδρωμένη. Ε, δεν μπορώ, τώρα έχω και πολύ τρίχα να έχω ξηρήσει. Όχι έχω... σε ένα μωρέ το παιδί ένα... που δουλεύει, αφού είσαι κολοβαράστι, είσαι πολιτικό, μηχανικό. Κάτσε ρε φίλε στην Ισπανία, τρει κάθονται και ένα δουλεύει. Έτσι είναι ο Τι να κάνω, εγώ να το πάω. Να Ωραία! Το πάω παράδοση, Άσε θα... του θα... τρει, τον θα... έναν θέλω, πί? τον έναν. Εντάξει, θα βγάλω μετά. Χωπά, όπα, όπα. Λοιπόν, να σα πω και ένα τελευταίο εδώ τοπικό. Επειδή είχε βγει ένα φελέ φιλελό σε κάτι σχόλια στην και έλεγε ότι δεν έχω ιδέα τι γίνεται στην Καταλωνία κτλ. Ο όρο πολιτικό κρατούμενο έχει πολύ βαριά ιστορία και σημασία σε όλη την Νότια Ευρώπη, αλλά και εδώ επί εμφυλίου. Το να λέγε πολιτικό και μετά να οι τα τη κυβέρνηση για να σε απελευθερώσουν και να <στονίτρο> Λοιπόν, πάω να σου βγάλω το φίλο φωτογραφία θα σου στείλω με email. Το ταρθανί το, το ξέρεις την έτσι? Όχι, για πες. Έλα τώρα. Α, αυτό που πάει πέρα δόθη από κάτω. Αυτό. Κατάλαβα. Κυρίως όταν είσαι αξήριστος. Να εξιστόπιασαι το επονοούμενο. Μα να ρίξουμε. Πάω να σου βγάλω το φωτογραφία. Περιμένω, Αν. γεια. <ΣΣ>